Κεφάλαιο ν. 662 Στοιχη 1-9 Ο Παύλο ευχαριστεί τον Θεό για τα χαρίσματα των Κορινθίων Χριστιανών. 1. Εγώ Παύλο, προσκαλεσμένο να είμαι Απόστολο του Ιησού Χριστού, διότι το Ιθαίρισεν ο Θεό, και σου ασθένεις ο γνωστός σαν Χριστό αδελφό. 2. Γράφω με την επιστολή να αυτή προ προς την Εκκλησία του Θεού που είναι στην Κόρινθον και αποτελείται από εσάς η οποία έχει τα δια της ενώσεώς σας με τον Ιησού Χριστών και προσεκλήθηται από τον Θεόν για να είστε Άγιοι μαζί με όλους όσοι κάθε τόπον επικαλούνται το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ο οποίο είναι κύριο και αυτών και Ημών. 3. Ίθεν να είναι μαζί σας χάρη και ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα μας και τον Κύριον Ιησού Χριστόν. 4. Ευχαριστώ τον Θεόν μου πάντοτε για εσάς, για την χάρη της σωτηρίας και τα λοιπά χαρίσματα του Θεού, τα οποία σας εδόθησαν ως καρπός της κοινωνίας σας με τον Ιησού Χριστόν. 5. Διότι εκ τη επικοινωνία και σα με Αυτόν, εγίνατε πλούσιοι όλα, δηλαδή εις κάθε λόγον χριστιανικής αληθείας και εις κάθε γνώση πνευματικήν. 6. Με τα χαρίσματα δε αυτά που ελάβατε, επιβεβαιώθη μεταξύ σα ω αληθή η μαρτυρία την οποία δια του κηρύγματό μα εδόκαμεν περί του Χριστού. 7. Επλουτίστητε δε τόσο πολύ, ώστε να μην υπολείπεστε ει κανένα χάρισμα κατά τη διάρκεια του χρόνου, κατά τον οποίο περιμένετε με εγκαρτέριση και ελπίδα την ημέρα εκείνη τη κρίσεω, κατά την οποία θα φανερωθεί ο κύριο μα Ιησού Χριστό. 8. Αυτός και θα σας στερεώσει μέχρι τέλος, ώστε να είστε ακατηγόρητοι και άμεμπτοι κατά την ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 9. Περί αυτού δε να είστε βέβαιοι, διότι ο Θεός, από τον οποίον εκαλέστητε να γίνετε συμμέτοχοι της ενδόξου ζωής του Ιού Του, Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, είναι αξιόπιστος και τηρεί όλα τις υποσχέσεις Του, δι' αυτό δε και οφείλει ο καθένας μας να βασίζεται σε αυτών.